Κεφάλαιο ΣΥΓΜΑΤΑΦ, σελίδα 764, στήχη 1-5, ανοχή και ταπεινοφροσύνη. 1. Σας κάνω προσεκτικού δια την ματιοδοξία και των φθόνων, διότι οι αδυναμίες των ασθενών αδελφών γίνονται αφορμή για να εκδηλώνει ο ένας και ο άλλος την φυλαρχία του. Όχι, αδελφοί, και αν από αδυναμίαν περιπέσει κανένας άνθρωπος εις κάποιο αμάρτημα, σύσσει πνευματικό ισχυρή Διορθώνεται και παιδαγωγείται των Τιούτον με πνεύμα πραότητος. Πρόσεχε δε τον εαυτό σου, σύ που διορθώνεις τον άλλον, να μην περιπέσεις κι εσύ εισπυρασμών, είτε παρασυρόμενος εις το αυτό αμάρτημα, είτε κυριευόμενος από ανυπομονησίαν, ή από ματιοδοξίαν και φιλαρχίαν και ανοιγένει από εγωισμών. 2. Βια να δε από τον κίνδυνο του να πειραχθείτε κι εσείς, Υπομένει το ένας του άλλου Τα συνοχλήσεις που σας γίνονται Από τα ελαττώματά του και τα σελήψεις του Και έτσι με την υπομονητική Αυτήν ανοχή Εκπληρώσατε τελείως τον νόμο του Χριστού ή την εντολή της αγάπης Άνθρωπος που δεν υπομένει Φιλαδέλφος την αδυναμία του πλησίον Δεν συναισθάνεται Ότι έχει και αυτός ελαττώματα Αλλά έχει μεγάλη ιδέα Για τον εαυτόν του Η ιδέα του όμως αυτή είναι ψευδής Τρία. Διότι αν νομίζει κανείς ότι είναι κάτι, αυτός με την ιδέα του αυτήν χάνει κάθε αξία ενώπιον του Θεού. Είναι μηδέν ενώπιον του Θεού. Εξαπατά λοιπόν τον εαυτόν του. 4. Δια να μην καταντά δε κανείς εις απατηλών και ψεύτικων για τον εαυτόν του φρόνημα. Α εξετάζει καλά ο καθένας τα έργα του, αν είναι σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού, και τότε, όταν θα έβρει τα πράγματα θεάρεστα, θα, θα έχει τον λόγο της καυχήσεώς του αποβλέπονες στον εαυτόν του μόνον και όχι στην έλλειψη του άλλου. 5. Διότι κατά την ημέρα της κρίσεως, ο καθένας θα βαστάσει το φορτίο όχι των ξένων, αλλά των ειδικών του αμαρτιών.